Γεια χαρά. Ήθελα να ξεραραστεί η Αποστόλη. Έχουμε τόσου πολλού πλούσιου ή τόσου πολλού χασμού. Μια πορεία εκφράσεων. Γιατί είναι οι δύο κατηγορίε οι οποίε θα μπορούσαν να δικαιολογήσω ότι ψηφίζουν τον Χατζηδάκη. Γιατί ό,τι λέει ο άνθρωπο αυτό, μόνο για το κακό του κόσμου είναι. Την άλλη φορά, πριν από κάποια χρόνια την άλλη φορά, κλείσανε την Ολυμπιακή γιατί ήταν δαπανηρή η Ολυμπιακή και γιατί θα ανοίγανε με τα χρήματα αυτά που δίνουν για την επιδοτήση του Ολυμπιακή, θα ανοίγανε πόσα νοσοκομεία. Και κάνανε και δαπανηρή θα... την Αιτζίαν μετά. Ακριβώ. Για να ο... αντισώζονται μετά με τα Μέτρα του κορονοϊού. Επειδή δεν έχει σημασία, η Ολυμπιακή όμω δεν είναι δαπανηρή τώρα. Είναι μια άλλη εταιρεία. Ναι, ναι, όντω δεν είναι δαπανηρή τώρα, αλλά είναι δαπανηρή κάποια άλλη. Αυτή που μπήκε στο πόδι, πόδι τη και που δυστυχώ είναι ιδιώτη εκεί πέρα. Και φυσικά, όπω γνωρίζει καλά, δεν έχει ανοίξει κανένα νοσοκομείο ούτε κανένα σχολείο. Από όσα θα άνοιγαν μετά λόγια του χαρτιδάκι. Και τι να ε, τα, τα κάνουμε το... αφού περισέβανε. Είχαμε πολλά, ε. Μα είδε να χρειάστηκαν τώρα, να, μια έκτακτη περίπτωση, α πούμε. Είναι είδε να χρειάζονται. Όχι. Ναι, αυτό να μα μείνουν μετά. Κούτσα, κούτσα, τα κατάφερο και Είχαμε και κύλια. Ναι, αυτό. Ε, Ο στρατό μου και κούτρα. Συγλογιστική! Είχαμε λοιπόν, και αυτό το χέρο, το... δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Τι να είναι το θέμα είναι δυστυχώ ότι πρέπει να είναι πολλοί χαζοί, γιατί η κλωσί δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ. Αυτοί που το ζηθίζουν για να πάνε να μαζέψουν τώρα ελιέ. Γιατί αυτό είναι σοβαρό, ατράντα αυτό το επιχείρημα. Αυτό που πρέπει να βρούμε όλοι μια ελιά να την δινάξουμε. Ναι, ναι Άστο. Εδώ υποψήφιο διδάκτορα. Δεν θα προσλάβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώ να είναι κάποιο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Oh, Α, τεμπελιχανά. Τεμπέλη, Αναπληρωτή δάσκαλο, 10 χρόνια. Mm. Έχω υπηρετήσει στον Πετρόλο Φοεύρου, στη Γάβδο, στο Παστελόριζο, στην Άγιο Στράτη, στην Αθήνα, στην Πάτρα. Δάσκαλο ΣΥΚΤΕΛ. Αυτό όμω είμαστε οι αναπληρωτέ. ΣΥΚΤΕΛ είμαστε, αποστόλη μου. Μετά από τόσα χρόνια είμαστε ακόμα στη Γύρα, με μια βαλίτη στο χέρι. Ο Γαβρόγλου πέρασε εκείνο το προστοντολόγιο που ήθελε τα μετασπιακά και τα διδαστορικά και τα αγγλικά και όλα. Και τώρα ήρθα ο Γάλλος να πει ότι δεν θέλουμε διδαστορικά και τι είμαστε τεμπέληδες. Ναι, ναι. Ομείς θα βάζουμε όλα τα αυτή μα, ζεύη μας. Άσε μας τα μου. Σε παρακαλώ πολύ. Επίση, επειδή πριν με πείτε σε μονότρεμα πάλι, για να δουλέψει ένας ένα αναπληρωτή δασκαλό χρειάζεται να έχει δύο μεταφιακά, ξένε γλώσσε, υπολογιστέ. Όλα αυτά είναι το προσοδουλείο του Γαβρόγλου που με μεγάλη ευκολία πέρασε και και φάρμοσε η αγαπημένη μα νίκη. Οπότε, όταν ο άλλο θα μα πει στα 24 μου, Γιατί κάνω δύο μεταφιακά και ένα διδακτορικό, είναι και να δουλέψω. Βλάκα. Ε, βλάκα. Γεια σου, Όπω Γεια σου. Τι κάνει. Καλά, ο Παναγιώτης είμαι. Παναγιώτης? <Κι> ο Παναγιώτης απ' τη Μάνη ο Παναγιώτης, ο... οποιος δείποτε. Α. Α. Είχα μια πρόταση... Από ποιον? Από μένα, να κάνω μια πρόταση λέω. Α, ναι. Να βάλουμε λίγο LSD στα νερά της βουλή. Βάς και ισιώσουνε λίγο. Αυτό πιστεύεις θα ισιώσουν με LSD αυτοί? Ε, πιστεύω για ένα δίμερο, τρίμερο θα... Θα ξενερώσει είναι... το LSD με αυτούς. Θα γίνει, υποτίθεται, θα... μετά θα ανοίξουνε, θα έτσι διαφώτισε Α, ναι, ναι. Επειδή Αυτό... είναι τόσο διαφωτισμένοι λέω θα ξενερώσει και το LSD. Λες, ε. ε. Ε, νομίζω θα δούλευε. Ειδικά στον Άδωνη θα τα δούλευε. Μετά τα χόρευε ο Λιμερίς και ο Λινιχτή. Ο Άδωνη, με ελεύθερη κιόλα. Θα ήταν το βίντεο το τέτοιο. Το χορεύω τραν. Αυτός ο Γλυκούλης, ναι. αυτός αυτός. αυτό. Χορεύω τραν, τραν. Τραν, τραν, τραν. Φσμπαϊν. Boink, trans, trans, choreo, trans, trans, choreo, trans. O, Adam, you're not joking, are you? Gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, to do the job. Η λέξη βόηδη μου αρέσει με διαλυτικά. Α τα αγάπη μου τα διαλυτικά. Τι τα ανακατεύει η λέξη βόηδη. Αφού τονίζετε στο όμικρον. Ακριβώ. Δεν θέλει διαλυτικά, παγίδα ήτανε. Το λένε και τα πρωτάκια μου. οδηγεί ο τόνο. Πε, μ' αρέσει πιο πολύ η λέξη βόηδη από τη λέξη βόηδη. Δεν ξέρει, παιδί μου, Α, μην το ξεσυνεδίσει. Δεν είναι το πρώτο. Τη... Τώρα θα καταλάβει ότι ξέρει θα θα να μιλάει. Το θα τον τελικά στην πρώτη. Το αποφάσισε. Πού να το βάλω. Και στην όπιστα να τον βάλει πάλι θα καταλάβει. Πού να σας βάλουμε να γράψετε και καμιά σελίδα, ένα κείμενο, ας πούμε. Ο θα οθήμιος. κυρίσει τελείως. Με στο κοκκινάβι ο θα είναι. Ναι, γεια σας. Ο κύριο αποστολή. Ναι, ο ίδιος. Ε, κύριε Αποστολή, λέγω με και... Εγώ είμαι η μητέρα του στράτου που σας πήρε για κάτι ε, κούκλες βιτρίνας που ενδιαφέρεται. Ναι, ναι, ναι, που είναι οι όμως, όχι με τα ρούχα. Ορίστε, που είναι. Τσίτσιδες που είναι, όχι με ρούχα. Ε, προφανώς θέλει να κάνει μια κατασκευή για καλόγερο. Α, για μοναστήρι, είναι; Ορίστε. Είναι για μοναστήρι. Ο! Όχι, όχι, για καλόγερο ρούχων. ρούχων ε, για θα να υπάρχει θέλω... μπουτίκ ρούχων μέσα σε, σε μοναστήρι? Όχι, ε, αυτό είναι για σπίτι. Δεν είναι για, ε, για μοναστήρι. Θα έχετε καλόγερο από μοναστήρι στο σπίτι? Όχι, όχι. Μα τι δουλειά έχει, υπάρχει κάποιο βίτσιο με, με του γέροντε? Όχι, σα λέω ότι θέλει αυτέ τι βιτρίνα στι κούκλε. Και θα έχει την κούκλα με μια στολή μοναχού? Όχι, όχι. Δεν καταλαβαίνω, Δεν κατα... τι γίνεται. Ε... Ε, υπάρχουν, όπω ξέρετε, οι καλόγεροι ρούχων. Α, κατάλαβουν στη λίστε καλόγεροι. <laughs> Προ, Προφανώ. Που πάνε στη του <laughs> Α, <laughs> όχι. Ε, ε, λοιπόν, είναι για να, για να χρησιμοποιηθεί για κρέμασμα ρούχων. Α, κα, α τώρα, συγγνώμη, ε, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω πώ. <laughs> εγώ ίσω δεν διατύπωσα σωστά τη σκέψη. Α, μου, με γιατί... μπερδέψατε, με, με σκανδαλίσατε. ίσως επίτηδε. <laughs> Αλίμωνο, αλίμωνο. Ε, ο γιο σα είναι καμία... μόνδιστρο. Ο γιο μου είναι χημικό. Καμία σχέση. Είναι χημικό ο γιο μου, καμία σχέση. Χημικό? Ναι. Α, δεν πιστεύω τώρα να βάλει τίποτα υγρά στην κούκλα. Τώρα να, β... να βάλει κανένα τέτοιο στη φορμόλη. <laughs> α, έχετε χιούμορ βλέπετε. Έχω χιούμορ. Και να σα ρωτήσω τώρα, ο χημικό θέλει να κρεμάει πάνω στην κούκλα τα ποξαιράκια του, α πούμε. Όχι. Δεν καταλάβατε. Θέλουμε να κάνουμε εγώ στο σπίτι το δικό μου μη παιδική κατασκευή. Με μια κούκλα βιτρίνα ολόσωμη από τη μέση και πάνω. Εσεί τι θα συστήνατε για να είναι πιο εύκολη στην. Ε, να το πω πιο εύκολη στη χρήση ρούχων. Ε, εξατάτε τι θέλετε να κάνετε. Α πούμε, αν θέλετε να τις φοράτε και παπούσια, χρειαζόμαστε και πόδια. Όχι, μόνο για μπουφάν, παλτά και τέτοια. Και θα κρεμάτε, α πούμε, ένα παλτό πάνω στο αυτί τη. Όχι, δεν ξέρω πώ το έχουμε σκεφτεί. Γιατί έχουμε διάφορα σχέδια εδώ. Ναι. Αλλά έτσι όπω μου το θέτετε, ναι. δεν το έχω σκεφτεί αν είναι μισή ή αν θα πρέπει να είναι ολόκληρη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα κρεμάσουμε γατζάκια από τα στήθια τη. Όχι, δεν νομίζω. Θα κρεμάτε κάτι δεν... άλλο στα στήθια τη, δεν μπορείτε να αφήνετε, α πούμε, το σουτιέν σα πάνω εκεί να το παρκάρετε. Ε, όχι, βέβαια, και το σουτιέν μα πάνω εκεί. Επειδή είναι καλό καιρό, γι' αυτό, ξέρω εγώ. Μα mm. πώ τι σχέση έχει αυτό. Οπότε τι θέλουμε με ανοιχτά χέρια ή με, ή με σταυρωμένα χέρια θυμωμένη τύπου τι, τι έχεις τίποτα ε, Να σας πω την αλήθεια δεν το έχω σκεφτεί αυτό Μα δεν τι σκεφτήκατε έχ... όμως εγώ έχω τις κούκλες αλλά πρέπει να με βοηθήσετε Ωραία θέλετε να σας ξαναπάρω αν είναι σε λίγο για να σας πω τι ακριβώς Να σας κάνω εγώ κάποιες προτάσεις Ναι βεβαίω θα μου κάνετε Θα, μπορού, θα μπορούσε να είναι με ανοιχτά χέρια σαν να χορεύει ε, Village People Το YMCA σαν να κάνει το Y I can see it. It's to για να 보rés να 보rés την ακρεμάση από κάθε δάχτυλο, να να μια Α, η γιατί ίσοδο κάτι. θα και θα βλέπεις το το να Την έχουμε δει σε κατασκευή αυτό, γι' αυτό. Μπράβο. Ο... Ωραία. Για να κερδίσουμε χώρο, εγώ προτείνω να έχει και πόδια. Ναι, ναι. Μπορούμε να τα έχει τσιμεντωμένα. Θα πω εγώ, έχω κάτι γνωστού να είναι τσιμεντωμένα για να μην πέφτει. Ναι. Θέλουμε βάρο κάτω. Καταλάβατε. Μη σηκώσει Α, προφανώς, τώρα. Προφανώ. Προφανώς. Μη σηκώσει το παλτό τώρα και φύγει όλοι κάτω και μπει μέσα και τρομάξει ένα, όχι το πουλί. Λοιπόν, το ένα πόδι προτείνω να είναι. Γονατισμένο προ τα πίσω, τύπου είναι κεφάτι ψονίζει του Βερόπουλου. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Για να κερδίσουμε α, και, εκεί. και εκεί. Να κρεμάστε μια τσάντα. Α, έχετε δίκιο και αυτό. Ναι, για τσάντα, ναι. Καταλάβατε. Συνήθω στι τσάντε σε πιο χαμηλό επίπεδο, ναι. Ναι, για πιο Φευτό. χαμηλό επίπεδο. Και μπορώ εγώ να φροντίσω, α πούμε, πάνω στο τσιμέντο που θα είναι το άλλο πόδι, να έχει και τρυπούλε για να βάζετε μια ομπρέλα. Α, τέλειο. Αφού τότε εσεί είσαστε γνώστο. Του Καλέ, το κάνουμε. Εμεί το κάνουμε αυτό συνεχώ. Εδώ είναι α, σε γεμάτους του Α <χεδίαι> μάλιστα. Όλα Ά, τα αυτό, μοναστήρια αυτό, που εμά με... παίρνουν. Α, γι' αυτό το, το συνδέσαμε. Γεια, γι' αυτό. Ε, χωρίες, όχι, όχι, όχι, επειδή ό, απαγορεύονται πάνε. οι γυναίκε στα μοναστήρια, μπαίνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο. <χεδίαι> <χεδίαι> Πολύ ωραία. Να σα κάτι άλλο. Πόσο περίπου θα στοιχήσει αυτό, ε, Θα αντιβάψουμε βάψουμε κιόλα. Είναι... Αυτό δεν το ξέρω. Θα είναι pop art που λέμε. Για pop. Άρτ δεν ξέρω, μάλλον rock art. Ο, ο, rock art, κατάλαβα. Θα βαφτεί οπότε. Αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε και ένα αρχαιοληνικό, έτσι, μια αρχαιοληνική εσάνς, μπορώ να την κάνω με τα χέρια προ τα πίσω να μοιάζει με την νίκη της Αμοθράκης Να, εκεί. Ε, ε όχι, δεν νομίζω ότι συνδυάζεται η νίκη της Σαμοθράκης με το rock. Ας πούμε, υπάρχει και, και, και άλλη μην... περίπτωση, αν θέλετε, για πιο οικονομικό. Κοιτάξτε, ναι. για να είμαι ειλικρινή, 350 κάνει κούκλα. Ναι. Τώρα, άμα τη φτιάξουμε από εδώ από εκεί, τη φέρουμε σε εσά, την κάνουμε customize, ε, θα πάει ναι. γύρω στα 700. Μάλιστα. Οπότε, μη, σχέδια θα δούμε. Ε, υπάρχει κάποιο site που μπορούμε να δούμε τα σχέδια σα. Βεβαίω. Ποιο είναι? Σημειώνεται. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Περιμένω λίγο, προβλήρω. περιμένω λίγο. Μισό, γιατί έχω φιλίτσα, και εγώ ένα πελάτη. Φιλίτσα μου, κοράτσα. σε παρακαλώ το site του περιό για να ναι για πέρτε μου Simoneté. Ναι, ναι, ναι. www.vatopedi.gr. Www Βατοπέδι.gr. Αυτό ήταν αλλάβετε το δεύτερο. Βα... Βατοπέδι Μονή. Vat Vatopedi Vatopedi Moni.ne. telia.gr. Vatopedi Moni.gr. έχετε οπωσδήποτε σχέση με μοναστήριτε τελικά ε. Ναι, έχουμε έδρα μέσα στο δεν σας υπογióσας. Α, νόμιζα είχατε Είμαι. μιλήσει. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει, αλλά τώρα είναι σε δουλειά, δεν μπορεί. Γι' αυτό ανέλαβα εγώ για το μικρόφωνο. Όχι, όχι. Εμεί είχαμε, ξε... είχαμε ξεκινήσει με ground funding ε, και κάναμε μια startup και μετά μα αγόρασε ο Ιγούμενος. Α, μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστόλη. Μα είδε σαν ευκαιρία. Λοιπόν, και υπάρχει και το πιο οικονομικό κομμάτι, άμα θέλετε, που είναι χωρί χέρια, που είναι σαν ναι. την Αφροδίτη τη Μήλου. Μάλιστα. Τσιμέντο κάτω πούμε. κανονικά. Εφόσον τα έχετε στο site, Θα τα δείτε. Το θα το δείτε. Πόσο... Ε, εκεί αναγκαστικά κρεμάμε από το κεφάλι. Ε, α, δεν νομίζω να πάμε σε αυτή την. Λέω. Ε, νάξει, δηλαδή, την φανταστείτε λύση... Αφροδίτη τη Μίλου με κουκούλα. Α, Απλά... διόνυμα είναι 300 από 300 έω 700 ευρώ. Πότε έγινε αυτό, 350? Λέω έχει η κούκλα σκέτη, η βιτρίνα να μπει στην μπουτίκ. Ναι. Άμα τη φτιάξουμε α... και την τσιμεντώσουμε, Ε, μα αυτό είπα, πάει στα 700. Πάει στα 700, ναι, μην βάλετε όμω αυτό το ευρώ. <στα> 350, δεν υπάρχει 350, εκεί την αγοράζω εγώ. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, εντάξει. Σω, σωστά, εντάξει. Λοιπόν, εσεί okay. τώρα θα τη βάλετε okay. στην είσοδο αυτή, εκεί που μπαίνουμε. Μπορώ να βάλω και για τα κλειδιά κάτι, άμα θέλετε. Ένα γατζάκι. Ah. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είναι κάτι τσίγκινα θα... κοιλωτάκια με κάτι βέργες προ τα έξω που είναι. Ξόβεργα. Εντάξει, εντάξει. Θα το, θα το συζητήσουμε ξανά, να θα... ξαναπάρω. Περιμένω τότε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάρα... περίεργα γούστα λοιπόν, έχετε. Χάρη, κανένα, είστε καλά. Ε, όχι και περίεργα. Δεν είναι αυτό. Α, είναι κανονικό καθημερινό να έχουν όλες οι φίλε. Ποιο εννοείται περίεργο απ' όλα. Την κούκλα, σοτανά. Μα δεν είναι η κούκλα του Να, άμα τη δείτε. Τέλο πάντων, ναι, αυτό εννοώ: δεν είναι Άλαι. και κάτι καθημερινό. Ναι, Α, δηλαδή, εντάξει. να έχει να μια κούκλα να σου προσκυνάει το μεσία κάθε μέρα και να έχει κρεμασμένα τα μπουφάν. Δεν είναι λογικό. Α. Δεν το έχουμε και ε, κάθε εντάξει. μέρα. Ε, εντάξει, εντάξει και για το σαν ευχαριστώ πολύ Μα για εγώ την, να την δουλειά. Και εγώ σας. χαιρετισμού στο γιο. Πολύ, να είναι καλά πάντα τέτοια να σα κάνει να ξαναπάρετε. Γεια σα.